Πώ πα, Άκουγα τώρα αυτό που έλεγε για τα λαμόγια κλπ. Πρέπει να ξέρουν ότι εμεί κάναμε εξεταστική επιτροπή για τα δομημένα ομόλογα που αγοράζαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Ναι. Πρέπει να ξέρουν ότι τα ελληνικά ομόλογα τα αγοράζουν αυτά τα λαμόγια 1,2% όχι παραπάνω. Mm -hmm. Τα αγοράζουν ασφαλιστικέ εταιρείε, δηλαδή κόσμο που έχει ασφαλίσει τη ζωή του, την υγεία του. Έτσι την... δεν είναι. Mm -hmm. Τα αγοράζουν ασφαλιστικά ταμεία άλλων χώρων. Αυτά αγοράζουν τράπεζε σοβαρέ όλο τον κόσμο. Δεν είναι οι δανειστέ μα, δεν είναι λαμόγια. Έτσι. Αν θέλουμε, δεν πάμε στα λαμόγια. Βγούστε μα καπέλο μα, του γράφουμε κανονικά. Αλλά δυστυχώ είμαστε χρεωμένοι και πρέπει, ζούμε με δανεικά. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Άρα πέφτει στην ανάγκη του, με μημό, και να γίνει. Ε, ναι, πέφτει στην ανάγκη τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα χρωστά, εδώ είχαμε πει την άλλη φορά ότι εδώ ο Ομπάμα πήγε στου Κινέζου και είχε πάρει φορά τάχαθα, του έλεγε το Δαλάη Λάμα, το Θιβέτ και λοιπά, Τα κατάπια. Έτσι είναι αυτά. Να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μην φανταστείτε ότι είναι τα λαμόγια, απλώ οι κερδοσκόποι αυτό που λέμε. Mm -hmm. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το πρόβλημα. Δεν είναι, άντε ξαφνικά είναι μια παγκόσμια συνωμοσία για να πλουτίσουν από την Ελλάδα, που χρωστάει 330 ξέρω, εκατομμύρια, πόσα χρωστάει. Είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα. Έχουμε πει χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή ότι είσαι σε ζώνη ψηλού κινδύνου όταν η δυναμική του χρέου σου ξεπερνά επικίνδυνα τη δυναμική τη ανάπτυξή σου. Όταν υπάρχει ενδεχόμενο ενό καταραμένου συγχρονισμού όλων των δαιμόνων τη οικονομία που μπορεί να δημιουργήσει μια ημέρα κρίσεω. Δεν είναι. Αν πέσει τώρα και σε μια αρνητική συγκυρία όπω τώρα που δανείζονται όλε οι χώρε, υπάρχει φούσκα του παγκόσμιου δημοσίου χρέου, τότε είναι ακόμα πιο επιβαρημένη η θέση σου εσένα, αν σκάσει ας πούμε, η φούσκα του παγκοσμίου χρέου. Αν λε και ψέματα και όλοι προεξοφλούν ψέματα, διότι δεν έχει τα τέτοια παγκάτ να ελέγξει την κατάσταση, τότε όλοι. Και οι σοβαροί επενδυτέ των ομολόγων σου ή τα αλλαμόγια προεξοφλούν το χειρότερο σενάριο για να καλυφθούν έναντι κινδύνων ή κερδοσκοπούν πάνω στην, πτώση, στην περαιτέρω πτώση των ομολόγων σου. Μάλιστα. Άρα είναι πιο περίπλοκο το πρόβλημα. Μην βαφχαριζόμαστε ότι ξαφνικά ανακάλυψε η ανθρωπότητα ε, την πηγή του πλούτου την Ελλάδα. Αυτό κολακεύει τον αρνητικό μας ναρκισισμό αλλά για άλλη μια φορά. Και βολεύει από ένα σημείο και μετά ότι είναι η διεθνή συνωμοσία η οποία τέλο πάντων για, για κάποιον... θα διώσει, ρίξει ύπνο και. Χαλαρά έκαναν πολιτική καριέρα λέγοντα ψέματα ή υποτιμώντα του κίνδυνου. Τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι όλη η ανθρωπότητα ανακάλυψε την Ελλάδα, α πούμε, για να συνομωτήσει. Τώρα, Μίμη, υπάρχουν δύο ζητήματα, τα οποία τα τάθηξε και τα δύο εμέσω, αλλά θέλω να τα συζητήσουμε λίγο πιο ανοιχτά και πιο ευθέω. Το πρώτο είναι ότι, ωραία, βλέπουμε το πρόγραμμα σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Από ό,τι φαίνεται κατατίθεται και το φορολογικό, θα καταδεθεί και η ισοδηματική πολιτική. Όλα αυτά που είναι για το σημάζ Το πρώτο, το πρώτο στην ανάπτυξη παπί, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ανάπτυξη ούτε κοινωνική πολιτική όταν το επιτόκιο σου, δηλαδή τα το spread του δανεισμού σου, ας πούμε, α πούμε, ξεπερνούν το 300 μονάδε. Εμεί πια τώρα συνηθίσαμε και τι 300 μονάδε. Παλιά έλεγα εγώ Παναγία, μη φτάσουμε στι 300 μέσα τον ε, Γενάρη. Yeah. Πολλέ μια, μια άλλη στιγμή, ίσω να φτάσει στα 300, γιατί έβλεπα τη χρεοκοπία. Λοιπόν, τώρα πια συνηθίσαμε και τις 400, το ασφάλιστο κίνδυνα μου έπεσε 425, να δούμε σήμερα. Άρα, λοιπόν, με τέτοια επιτόγια δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, μπάβη. Αλλά, ασφαλώς οι δίκιο σε αυτό που λες, όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, η οικονομία χρειάζεται και θετικέ ειδήσει. έτσι δεν είναι. Ε βέβαια. Δηλαδή, πρέπει, χωρίς να πολύ με τη μέθοδο την πολεμική, πρέπει να αρχίσει να περνάς επενδύσεις όπως είναι το ΕΣΠΑ, τα συγχρηματοδοτούμενα ε, να υλοποιείς καινούριε ιδέες και ό,τι πιάσει που λέει ο λόγος δηλαδή λες εδώ φεύγανε 10 δισεκατομμύρια πήγανε από την Ελλάδα κανονικά πρέπει να ζητήσουμε από του φοπλιστές από τα λαμόγια που λέτε από τους μεγαλογιατρούς, από τους πλούσιους να γυρίσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα χωρίς να τους ζητήσουμε πόθεν έσχεσ Να φορολογηθούν μόνο με 5% και αν επενδύσουν, όπου και να επενδύσουν, ακόμα και σε ελληνικά ομόλογα, να του κάνουμε επιστροφή φόρου. Δηλαδή χρειαζόμαστε θετικέ ειδήσει, όχι υποειλογία και σχέδια και νομοσχέδια. Εγώ, αν ήμουν υπεύθυνο, δεν θα περνούσα κανένα νομοσχέδιο. Τα έκανα με την υπάρχουσα νομοθεσία όλα. Διστατορικά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, φεύγουν. Δεν ασχολούμαστε. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση αυτή. Τα πολλά πολλά ή τα νομοσχέδια και τα δίθεν και τα σχέδια και οι ιδέε. Όλα αυτά δεν θέλω να τα περιγράψω ότι είναι. Είναι μια γραφειοκρατική νοοτροπία, ένα φετιστισμό νομοθετικό που καθυστερεί τι αντιδράσεις τη κυβέρνηση. Ο οποίο μιμεί, πού οφείλεται. Για Για, γιατί γίνεται, και ω αποτέλεσμα έχει ας πούμε, καταρχήν να χάνετε πολύτιμο χρόνο. Όχι, όχι, καταρχήν πάλι, α πούμε είναι δηλαδή το χρόνο που πέρασε ολόκληρο, έτσι ένα χρόνο πριν. Ε, λέει τώρα ο λογοσκόφη, μπορεί να έχει και δίκιο. Ό,τι ξέρω εγώ σου Δεν μ' άφησε να πάρω τα μέτρα. Αλλά εγώ και τον ίδιο τον Άλογο Σκούφ πέρυσι, ο οποίο λέει το ευλογοφανέ αυτό που λένε και οι δικοί μα, α πούμε, και οι αριστεροί κομμουνιστέ, και όλοι ξέρω ότι μέσα στην κρίση δεν μειώνει τα ελλείμματα. Το αμερικάνικο αυτό. Έτσι λέγανε. Ναι. Ναι. Είναι πολύ βαθύτερε οι αυταπάτε του πολιτικού συστήματο. Όπω έχω περιγράψει πολύ αναλυτικά στην εκπομπή που κάναμε τόσα χρόνια μετά την νεοφιλελεύθερη αυταπάτη ότι μπορεί από ένα ευρώ να βγάζουμε δάνεια 50, 60, 100 ευρώ για να μα παρακαλάνε τράπεζε πάρω τελευτά. Υπήρξε η άλλη αυτά πάτη, που την ονόμασταν, έχει, έχει πλάκα και ενσιανισμό, ξέρω εγώ. Mm. Μεράβει τα μαλλιά του Μακαρίτη, θα αν τα αυτά. Δηλαδή ο τέλειος γάμος της κανά ότι μπορεί το κράτος να δανείζει τα περιόριστα, να τρομπάρει χρο... χρήμα και αυτό θα πονώνει, το θα φέρει ανάπτυξη. Άλλο Μακαρίτη έλεγε ότι αν ξεπεράσει ένα κατόφλι, Γίνεται αρνητικό ο πολλαπλασιαστή τη δημόσια δαπάνη, όχι θετικό, όπω το βλέπουμε τώρα. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία έφτασε στο χρέο στα 300 δισεκατομμύρια, μπάμπη 13% έλλειμμα. Λέμε 300, έτσι, για να μην μεταξύ μα. Και η ανάπτυξη είναι μείον. Το κατάλαβε. Mm -hmm. Αν εφαρμόζαμε τα προγράμματα των κομμάτων, το χρέο θα ήταν 500 δισεκατομμύρια, όπω υπολογίζεται <laughs> Δεν θέλω να πω κατά κόμμα πόσο θα ήταν το δημόσιο χρέο, έτσι. Και η ανάπτυξη θα ήταν 5. Το καταλάβει, ζητάει. Πρέταχαν εσύ σε απειλητικά επίπεδα. Τώρα θέλω να πω ότι υπάρχουν θεμελιώδει αυταπάτη. Από εκεί και πέρα το πολιτικό προσωπικό δεν έχει μάθει να κάνει διαχείριση κρίση. Διαμορφώθηκε σε μια καλή εποχή. Ήταν όλα εύκολα. Εύκολη ανάδειξη, εύκολα τα λεφτά, στενά τα επιτόκια, πλημμυρίδα. Η παλήρια σήκωνε και τις βάρκε και τα κότερα. Έτσι δεν είναι και τώρα ευνηδιάζεται που είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί Η κρίση. Αργεί, κατηστερί, πιστεύει και αυταπάτη ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και σήμερα υπάρχουν αυταπάτε. Άρα, yeah. άρα, η λύση ποια είναι τώρα, Η λύση είναι ότι πρέπει να κατασκευαστεί το τρίχρονο πρόγραμμα σταθεροποίηση πρέπει να το υλοποιήσουμε. Δεν γίνεται. Και σου λέει ο άλλο που σε δανείζει, πριν σου έλεγα ότι οι αγορέ αξιολογούν. Οι δανειστέ σου δηλαδή, άσχετα αγορέ, Οι δανειστέ σου αξιολογούν αν στα ταγκάτ να εφαρμόσει το πρόγραμμα που εσύ ψηφίζει. δεν είναι. Και σου λέει ρε φίλε να πούμε, ότι έχει πόλεμο, έχει κηρύξει αλλά το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Ξέρω εγώ, απεργεί. Εσύ κάνει διαβούλευση για να βγάλει του αξιωματικού. Εσύ τι να γίνει, Θα δώσω εγώ τα λεφτά. Δεν θέλω να καταλάβω. Πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Όλοι. Και να αρχίσουμε, βεβαίω, να αλλάζουμε κάτι στη χώρα μα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και κάτι Η αίσθησή σου, πάμε. Μίμη, είναι ότι πολιτικά έχει ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό τη κυβέρνηση για το τι πρέπει να κάνει. Ή συνεχίζει αυτή η ταλάντευση και το μπροσπίσω, πούμε. Ναι, εκείνο, αλλά μήπω μπορούμε υπάρχει να το κάνουμε το, και αλλιώ. Υπάρχουν τομεί τη κυβέρνηση, από αυτά που ακούω σήμερα, διάφεραν <laughs> που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνει. Ο Παπανδόριο, δεν έχει καταλάβει καλά. Ο Παγκάδο έχει καταλάβει καλά. Τον είδα χθε στην εκπομπή σου. Λοιπόν, έχουν καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει. Ιδίως μετά τον Ταβό, πιστεύω, είδα τον Κοίταξτε, θα σου, σου είπα, υπήρξαν θεμελιώδει αυταπάτη. Mm. Μην ξεχνά ότι επειδή εγώ από χρόνια έχω γράψει έξι βιβλία, δεν ήθελα να με ακούσει κανεί. Έξι χρόνια συνέχεια για όλε τι μορφέ κρίση, από το Βαμπίρ και τον Κανίβα, δηλαδή την ημιχρεοκοπία του ασφαλιστικού, μέχρι την πιστοτική κρίση, ε, μέχρι την χρεοκοπία mm. τη Ελλάδα. Τώρα έγραψε το ΕΕ ω την προειδοποιήσει προειδοποίηση κινδύνου. Πράγματι δεν υπήρξε μια χαλαρή εκκίνηση. Ε, τι να πει, έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά τώρα πρέπει να δράσουμε. Πε όμω, ότι τώρα ντρούμε τέλεια. Έτσι, δηλαδή, αποφασίζει η κυβέρνηση και εμεί και όλοι τα συνδικάτα ότι θα τρέξουμε σαν χώρα με 100. Τώρα έχει φτάσει ο κόμπο το φταίνει. Εσύ μπορεί να τρέχει με 100, αλλά μπορεί να έρθει ένα τσουνάμι από αντίθετη κατέστρωση να τρέχει 150 και σε ξεπερνά, σε υπερκαλύπτει. Άρα λοιπόν, να γιατί δικαιούμαστε να θέσουμε θέμα αντισταθμιστική στήριξη τη Ελλάδα, έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία πρόσεξε. Δεν μα δίνει όμω το πρόβλημα. Mm. Μην νομίζω ότι οι άλλοι θα μα σώσουν. Πρέπει να σώθουμε μόνοι μα, αλλά να μα βοηθήσουν. Με όλα αυτά που λέμε, που θα Μάλιστα. συζητήσουμε. Δηλαδή, πρέπει να καταπιούμε το καλάμι και να πάμε καταρχήν στου Γερμανού. Καταπίνετε το καλάμι, είναι μακρύ μου. Δεν, κατα... ε, δεν, δεν καταπίνετε. να πιούμε στου Γερμανού, πάμε στους Γερμανούς, βάβη, οι Γερμανοί. Διότι δικαιούμαστε, όπω λέω, το πρόβλημά μα κατά 70% οφείλεται στο δικό μα διπλό κενό, παραγωγικό και δημοσιονομικό. 20% όμω οφείλεται στι ασυμετρίε και τι ανισορροπίε τη Ευρωζώνη που είναι σε βάρο των περιφερειακών τη χωρών. δηλαδή α πούμε ότι υπάρχουν ένας ανισότιμος ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα σε βάρος μας και το τρίτο βεβαίω είναι η υπεραντίδραση των αγορών οι οποίες όπως είπαμε προεξοφθούν το χειρότερο σενάριο Δεν σε εμπιστεύονται ή θέλουν να βγάλουν λεφτά. Ας πούμε και... Άρα λοιπόν δικαιούμαστε να ζητήσουμε αντισταθμιστική στήριξη. Το ελάχιστο, το ελάχιστότατο είναι με την προϋπόθεση της πιστής στήριξης του τρίχρονου προγράμματός μας mm -hmm. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει mm -hmm. να μα δίνει οξυγόνο. Δηλαδή να δέχεται τα ελληνικά χαρτιά, τα χαρ... τη χαρτούρα της ελληνικής δηλαδή το ομόλογο και να μας δίνει ευρώ. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Αν σταματήσει αυτό, βάπει τότε πάμε σε άλλο επίπεδο κρίση. ή να μπορούν να δανειστούν ενδεχομένω για πάρτι μα ή μια μορφή ευρωομολόγου που να είναι και προ το δικό του συμφέρον, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν λέω εγώ Γερμανό να δανειστεί με τα δικά μα δεδομένα. Άλλο αναφέροντα. Να, να υπάρχει μια αναλογικότητα τέλο πάντων. Ναι, ό, να δανειστούμε όλοι μαζί για παράδειγμα για να αγοράσουμε γερμανικά προϊόντα που λέει ο λόγο. Δηλαδή, δηλαδή αν, αν βγάλουμε ένα ευρωμόλογο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι λέγαμε πέρυσι, λέγαμε, δηλαδή, το πιο ρεαλιστικό, το πιο άμεσο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βγάζει ένα ευρωμόλογο. Για να χρηματοδοτήσουμε όχι απλώ την Ελλάδα την Αμαρτωλή, αλλά ξέρω εγώ την ανανέωση όλων των ηλεκτρικών δικτύων αυτό που λέμε Smart Grid, ή για να εφαρμόσουμε πράσινα σχέδια, πράσινες επενδύσει, οπότε θα έχουμε μια συμπληρωματική ρευστότητα. Αλλά εμεί δεν έχουμε και λεφτά που κάθονται αυτή τη στιγμή, δεν είναι. Mm -hmm. Δηλαδή έχουμε, υποτίθεται, 16 δισεκατομμύρια ευρώ που μα περιμένουν, δεν έχουμε να βάλουμε την εθνική συμμετοχή, τουλάχιστον Ευρωπαϊκή Ένωση να μα πει ότι όσο διαρκή εφαρμογή του τρίχονου προγράμματο σταθεροποίηση. Δεν χρειάζεται συμμετοχή. Ή, ή ένα βάλουμε... μικρότερο ποσοστό. Ναι. Μάστε. να βάλουμε λιγότερο εμείς το 10% ας πούμε για να αρχίσουν να κινούνται τα προγράμματα μας Μείνουμε... πρέπει να σοβαρευτούμε χωρίς, μη φανταστεί κανείς ότι θα μας σώσει κανείς άλλος Σε ευχαριστώ πολύ Μιμή καλημέρα για. Λοιπόν πάμε σε